Τον χρόνο εκείνον βρέθηκε χωρίς δουλειά Και συνεπώς ζούσαν από τα χαρτιά, από το τάβλι και τα δανικά. Μια θέση στριώ το μήνα σε μικρό χαρτοπολείο του είχε προσφερθεί Μα την αρνήθηκε χωρίς κανένα δισταγμό Δεν έκανε Δεν ήταν μισθό για αυτόν νέων με γράμματα αρκετά Και 25 ετών Δυο-τρία σελήνια την ημέρα κέρδιζε δεν κέρδιζε από χαρτιά και τάβλοι, τι να βγάλει το παιδί στα καφενεία τη σειρά του τα λαϊκά, όσο και αν έπαιζε έξυπνα, όσο και αν διάλεγε κουτού. Τα δανεικά, αυτά δα ήσαν κι ανήσαν σπάνια το τάλιρο έβρισκε, το πιο συχνά μισό, κάποτε ξέπεφτε και στο σελίνι. Καμιά εβδομάδα εννοείται πιο πολύ, σαν γλίτωνεν από το φριχτό ξενύκτη, δροσίζονταν στα μπάνια, στο κολύμβι το πρωί. Τα ρούχα του είχαν ένα χάλι τρομερό Μια φορέσια την ίδια πάντοτε έβαζε Μια φορέσια πολύ ξεθοριασμένη Κανελιά Α, του καλοκαιριού του 1908 Απ' το είδωμά σας καλαισθητικά Έλειψε η κανελιά ξεθοριασμένη φορεσιά Το είδωμά σας τον εφύλαξε όταν που τα βγάζε που τ' από πάνω του τα ανάξια ρούχα και τα μπαλωμένα εσόρουχα, και έμενε ολόγυμνο, άψογα ωραίο, ένα θαύμα. Αχταίνει τα να τα μαλλιά του, τα μέλη του ηλιοκαμμένα λίγο από τη γύμνα του πρωιού στα μπάνια και στην παραλία.